Κυρίες μου και κύριοι καλή σας ημέρα καλώ ήρθατε στον τοίχο και σήμερα 20 Μαρτίου του Σωτηρίου 215. Είμαστε εδώ και σήμερα περίπου καμιά ώρα να ρίξουμε μια ματιά να βοηθήσετε και εσεί με τις ωραίε παρατηρήσεις σα, μια ματιά στα αυτά που συμβαίνουν, στη θεατρική παράσταση που δίδεται Πανευρωπαϊκός και ειδικά για την Ελλάδα Γιατί δεν νομίζω αυτή τη στιγμή Ένας Ιταλός, ένας Γάλλος, ένας Ιρλανδός Ένας Ισλανδός Να τρώει τέτοιο χάπι Με το οποίο Τέτοια μαστούρα για να την πω έτσι πιο εμπεριστατωμένα, Για να Τέτοια μαστούρα σε ένα λαό Ο οποίος, ο οποίος ουσιαστικά υποφέρει Ακόμη και αυτοί που έχουν το υποφέρουν Κυρίες μου και κύριοι Εδώ είμαστε λοιπόν Γιάννη Λαζάρο στο μικρόφωνο στο 2681-4060. Εσεί θα μα κάνετε τι δικέ σα παρατηρήσει και θα μα πείτε αυτά τα έξυπνα που μα λέτε. Με τι καλημέρε μα και τι ευχαριστίες μα στου σταθμού που, που μα κάνουν την τιμή να, να μεταδίδουν την εκπομπή στην Κύπρο, στην Κοζάνη. Με τι καλημέρε μα στους φίλου που είναι και μέσω ιερού Ιντερνεδίου συνδεδεμένοι στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στην Άουσα, στην ΕΜΕΑ, στην Πελοπόννησο. Σε όλους όσους έχουν την υπομονή Να ακούνε αυτή την εκπομπή Σας ευχαριστούμε πολύ Και καλημέρα σας <Συσίλυνα> Κυρίε μου και κύριοι Θα είδατε την παράσταση Η οποία εδώθη για μία ακόμη φορά χτε, Στα Brussel's Group αλλά λέμε Brussel's Group τώρα Όπου οι Επταμερείς Ήτανε πταμερές το γεύμα Και έκατσαν 8 στο τραπέζι Λοιπόν και κάνανε, βγάλανε και απόφαση Βγάνανε και απόφαση ναι Η οποία θα είναι συλλογή στοιχείων Από την Τρόικα στην Αθήνα Και πολιτικές αποφάσεις απευθείας Από τις Βρυξέλλες Αυτά ξεκινήσαμε σήμερα απευθείας Με το, συν, με το Θίασο Διότι κυρία μου και κυρία μου Αυτή η κατάσταση Έχει ξεπεράσει το γελίον Το γελίον το έχει ξεπεράσει μια βουλή η οποία κοπανιέται με τις αποφάσεις της κυρίας Προέδρου Μια, μια βουλή η οποία ε, υπάρχει για για ποιο λόγο υπάρχει Κανένας ε, νοήμων άνθρωπος δεν μπορεί να καταλάβει Έτσι κοπανιούνται εκεί μέσα τώρα Και φέρανε λέει και το πρώτο νομοσχέδιο για την ανθρωπιστική κρίση Άκου τώρα παρακαλώ ορίστε. Καλώς το φίλο τον Νίκο από τη Ζάκηλ. Τι κάνει, Τι κάνει, Από τις εργατικές Ζακύρ, τι εργατικέ κατοικίε Ζακήλ του πετάνε στον δρόμο 100 οικογένειε. <Τι> πολύ ωραία. <Τι> ναι. Μα, πολύ ωραία. Άρα, <Τι> να πληρώσουν και 33.000. <Τι> Ναι, όλα είναι αριστερά. Περίμενε, σου έχω και άλλα αριστερά. Ναι, ναι, ναι. ναι Να είσαι καλά, Νίκο μου. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Αυτά είναι. Αυτά είναι. Δηλαδή, κατά τόπου, το τι συμβαίνει, το τι συμβαίνει κατά τόπου, και φυσικά ε, όλοι ζούμε με τη μαστούρα των ε, αυτών των ε, καναλιών και των εφημερίδων. Λέμε ο Νίκο, τώρα πετάνε έξω. Λέει 100 οικογένειε από τι εργατικέ κατοικίε και του ζητάνε και 33.000 ευρώ για γραφειοκρατικού λόγου και κάτι τέτοιο. Η τοπική κοινωνία τα ξέρει αυτά. Αυτέ είναι αριστερέ ε, κινήσει. Έχει δίκιο απόλυτα. Όπω αριστερή κίνηση, για να ξεκινήσουμε να αφήσουμε λίγο το θίασο και να πάμε σε ένα σοβαρό θέμα. Περίμενε καμία διαφορά στα μυαλά αριστερών και γαλαζοπράσινων. Πρόσεξε! η Ενωμένη Ευρώπη όπου τους θεωρεί ισότιμους και ομότιμους όλους πρόσεξε, βάζει το γιουσουφάκι της που είναι η Ελλάδα διότι τελικά μη σου κακοφαίνεται μεγάλε το γιουσουφάκι του αλλοί είμαστε έρμεο στα νύχια του, των κατακτητών βάζει λοιπόν την Ελλάδα το γιουσουφάκι να επιτεθεί χρησιμοποιώ λέξεις και κυριολεκτό να επιτεθεί στις φτωχότερες χώρες που είναι δικά της μελικράτη βάζει λοιπόν το μίσταρνο, γιατί πρόκειται η Ελλάδα έχει καταντήσει μίσταρνο όργανο αυτού, αυτού του τέταρτου ράι προσέξτε τι κάνει βάζει προληπτικό φόρο 26% όσων, σε όσους εισάγουν προϊόντα ακούστε τώρα από τη Βουλγαρία από την Κύπρο και την Ιρλανδία ή όσοι έχουν θυγατρικές σε αυτές τις χώρες λοιπόν να εμπίπτουν στο 26% φυσικά θύματα είναι και όσοι Έλληνες ζουν με αποκλειστικές εισαγωγέ από τις εν λόγω χώρες το καταλαβαίνεις σε χρησιμοποιούν αυτή τη στιγμή άσε τώρα το θίασο να πούμε και όλα τα, τα ε, όλες αυτές ιστορίες εδώ αυτό είναι πράξη που λέμε τώρα και το έκανε με μοχλό την Ελλάδα Το τέταρτο Ράιχ που λέγεται Ενωμένη Ευρώπη Και προσέξτε Για ποιους το έκανε Και θα το υποκτήρι, φυσικά Όπως καταλαβαίνεις Για τη Βουλγαρία Για την Κύπρο Και για την Ιρλανδία Παρακαλώ Όχι Ναι Ναι Ναι, ναι. Ναι ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι, γιατί δεν το κάνουν για την Ιταλία, για τη Γερμανία, για τα Μπεμβέδια, για τα Fiat και για όλα αυτά, Ρωτάει ένας ακροατής. Αγαπητέ μου, πρέπει να γίνουν όλοι αυτοί γιουσουφάκια όπως έγινε η Ελλάδα και θα βρούνε κάθε τρόπο να τους κάνουν. Εφόσον έχουν το πρώτο γιουσουφάκι που λέγεται Ελλάδα, αυτό το απέραντο πια. Αυτό, αυτόν τον υποτιθέμενο Πέρα για πέρα σκεφτό λαό Ο οποίος ενστερνίζεται τα πάντα Ό,τι του λέει αυτή τη στιγμή ε, Ο κατακτητής Και η διορισμένη κυβέρνηση Η εκάστοτε διορισμένη κυβέρνηση Δημοκρατικά εκλεγμένη πάντα Λοιπόν, ακούτε Τι έβαλε 26% που έβαλε Φυσικά όχι Γιατί ο πρόεδρος της BMW προχθέ, Προσέξτε, ο πρόεδρος της BMW Το τονίζω Πήρε θέση για το ελληνικό πρόβλημα λέει Πρέπει λέει να τα βρούνε Να τα βρούνε και φυσικά θα έπαιρνε πρόβλημα Διότι και την τελευταία βίδα που παράγει στην Ελλάδα την πουλαγε Στην Ελλάδα πουλαγε ένα μεγάλο ποσοστό των υπερτιμημένων αυτοκινήτων Τα το, οποία φτιάχνει μέχρι σήμερα Το τονίζω των υπερτιμημένων διότι το κόστος παραγωγής τους ήταν φτηνότερο από, ένα, από αυτό που παράγεται στην Ινδία Πώς το λένε εκεί, έχει ένα τάφο σήμα Και στο πουλάγε εδώ, επειδή ο Ελληνάρας ήθελε να καβαλάει BMW Ο πρόεδρος της BMW πήρε θέση Κουνήσου, ποιος να κουνηθεί Η ίδιοι λοιπόν κυρία μου και κυρία μου χρησιμοποιώντας μοχλό, μοχλό Και πολιορκητικό κρυό το γιουσουφάκι που λέγεται Ελλάδα Ξεκίνησαν να ξεσκίσουν τη Βουλγαρία, την Κύπρο και την Ιρλανδία καταρχάς. Φυσικά στην Ιταλία, στη Γαλλία και στη Γερμανία δεν μπορούν να τα κάνουν αυτά, διότι είναι ο άξονας. Ο άξονας του τέταρτου Ράιχ είναι αυτή. Παρακαλώ. Και καλησπέρα σα, κυρία καλημέρα σας. Ναι ναι ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Και φυσικά θα σκοτώσουν και του Έλληνε, οι οποίοι ανέπτυξαν μια δραστηριότητα στη Βουλγαρία και κρατάνε δεσμού εισαγωγικού και εξαγωγικού με την Ελλάδα. Αυτή είναι μεγάλη Αυτή είναι η παλιλάκια τη ενωμένη Ευρώπης ΕΕ. Αυτά είναι αποφάσεις του Brussels Group, κύριε Τσίπρα. Δεν είναι τη ανεξάρτητη κυβέρνηση της ελεύθερης Ελλάδας κατάλαβες λοιπόν μας χρησιμοποιούν και όλα πέρα σου λέω εντάξει ρε παιδί μου πέρα από τα γεύματα και όλα αυτά τα οποία μας προβάλλουν εδώ τα καθοδηγούμενα μέσα μαζικής εξαθλίωσης και το, τους τριάμβους του Τσίπρα που ξανάβαλε τη διαδικασία στις ράγες σε ρωτάω κύριε Τσίπρα και θείασε τη καινούργιας κυβέρνηση. Δουλειά βρήκε έστω και ένας ε, άνεργος. Ε, βαμβάκι πήγε σε ένα νοσοκομείο. Καθετήρες έχουν τα νοσοκομεία. Στι ουρές αναστενάζουν οι συνταξιούχοι. Αυτές είναι δουλειές σας. Και όχι να προσκυνάτε τους αυθέντες σας και να υλοποιείτε τα διατάγματα του Τέταρτου Ράιχ. Γιατί η επιβολή αυτού του φόρου του 26%... Είναι η υλοποίηση των διαταγμάτων του Τέταρτου Ράιχ Δυστυχώς για σας Δυστυχώς για σας Όπως και αν γραφτεί η ιστορία τη γράψουν ή δεν τη γράψουν νικητές στο μέλλον Ξέρω εγώ τι θα κάνουν Είσαστε το μαύρο στίγμα της ανθρώπινης ύπαρξης Ή λόγω του μυαλού σας Ή λόγω του συμφέρον, των συμφερόντων σας ή λόγω δεν δε βρίσκω άλλο τίποτα να πω δεν βρίσκω τίποτα άλλο να πω ένας θείασος είστε ένας θείασος σαν τον προηγούμενο ακριβώς ο οποίος έρχεται να υλοποιήσει όλες τις ιστορίες του Τέταρτου Ράιχ εδώ όμως μεγάλε το πρόβλημα δεν είναι το τι έγινε στο τραπέζι και το τι έγινε με τον Τζίπρα φυσικά και δεν θα γινόταν τίποτε το πρόβλημα είναι το πεγνίδι που παίζεται πίσω από αυτά και στο λένε στις ψηλές γραμμές των ειδήσεων. <Το> στο λένε ω lifestyle. Για παράδειγμα, τη συνάντηση στο φόρουμ ε, Marshall German Fund, πώς το λένε, που θα έχει ο Βαρουφάκης. <Το> Όσοι θέλετε και δεν κουράζεστε, για να δείτε τι είναι αυτή η ιστορία, κάντε μια επίσκεψη στην εφημερίδα στον τοίχο, όπου σας έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ. Για το τι κόλπο είναι αυτό το, Marshall, το German Marshall Fan Στο οποίο συμμετέχει Ο Βαρουφάκης Εκεί λοιπόν είναι το ζουμί Εσένα σου δείχνουν τα τραπέζια Και τις θριαμβολογίες Ναι λέμε τώρα Του Τσίπρα και από πίσω Στείνεται το σκηνικό Η λυσαλέα μάχη μεγάλη Είναι γιατί Η αριστερά διακυβέρνηση αυτή της υποδηλωμένη χώρας Έβαλε στο παιχνίδι. Και άλλους παίχτες και άλλα κοράκια τα οποία λέγονται δύο από αυτά είναι ορατά. Τα οποία λέγονται ο Ωσά και Γκουρία και το δεύτερο το έβγαλε τώρα με το German ε, Marshall Fans πως το λένε. Μπείτε λοιπόν είναι αναλυτικά τι είναι αυτό, πότε ιδρύθηκε, τι δουλειά κάνει. Εκεί λοιπόν αυτή είναι η ουσία του παιχνιδιού και όχι οι φωτογραφίες. Στο Brussel Group Και τα γεύματα με τη Μέρκελ Και οι δηλώσεις Μέρκελ, Σόιμπλε Και Τσίπρα Δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα Η πραγματικότητα είναι Η συνάντηση βαρουφάκη με αυτό το λόμπι Με αυτό το κόλπο Με αυτό το φαν Αυτό είναι το λυσαλέο πεγνίδι Το οποίο παίζεται αυτή τη στιγμή Φράγκα δεν σου δίνουν Όχι διότι δεν έκανες Εδώ Αυτά είναι του ποπού τα εννέα μέρη και το εδίων της Χάιδος Λοιπόν είναι διότι ενεφάνησαν στον ορίζοντα και μπήκαν δυναμικά στο παιχνίδι Άλλοι δύο μεγάλοι πέχτες στην κατακριούργηση της χώρας Την ήθελαν μόνοι τους οι Γερμανοί ρε παιδί μου και οι άλλοι μάγκε. Οπότε τώρα με τον κουρία και αυτό το German κόλπο είναι δύο καινούργοι παίχτες Οι οποίοι θέλουν να κατασπαράξουν Και να καταφάγουν τις σάρκες Αυτές που απέμειναν από την υποδουλωμένη χώρα Αυτή είναι η πραγματικότητα Τα άλλα είναι φωτογραφίες Και παραστάσεις Για να πηγαίνουμε Με ελαφρά ή βαριά καρδιά Το βράδυ για ύπνο ανάλογα Με το σελοφάν το οποίο έχουμε στα μάτια μας Περιμένοντας να νικήσει ο Τσίπρας Να νικήσει πού και ποιον και ποιον, και ποιο θα είναι το αποτέλεσμα της νίκης του. Μήπως μπορεί κάποιος να μας πει όχι φυσικά. Οπότε τώρα λοιπόν που ξανάβαλε τη διαδικασία στις ράγες ο κύριος Τσίπρας όπως μας δήλωσε, το μόνο που, που απομένει κυρία μου και κυρία μου είναι να περιμένουμε καινούργιες συναντήσεις, καινούργια κόλπα, ε, καινούργιες παραστάσεις του Βαρουφάκη, ε, καινούργια Eurogroup, καινούργια Eurogroup, καινούργια... Ε, κόλπα με τον ε, κόσμο να στενάζει πραγματικά να στενάζει πραγματικά με τους μπουρδολόγους καθημερινά όλο το 24ολο στο χοντρόπετσο τηλεοπτικό γυαλί να λένε τις μπουρδε του, του, του όχι του αιώνα τι του, του, του, μπουρδες οι οποίε είναι και τι ασυναρτησίες οι οποίε με όλο αυτό το πράγμα να συνεχίζει διότι διότι Ταΐζουν ένα κόκαλο, ένα στρατό ελληνοψηφοφόρων και δεν ενδιαφέρονται για τίποτε πέρα από αυτό. Μα για τίποτε μιλάμε. Και όταν εμφανίζεται κάτι, εμφανίζεται δίκη μη, μη κυβερνητική οργάνωσης ή άλλης, ξέρω εγώ, ιστορίας, μόνο και μόνο για να φάνε και να κατακλέβουν οι ημέτεροι. Λοιπόν όπως σας έλεγα και πριν λίγο Έγινε η κίνηση να ψηφιστεί το πρώτο νομοσχέδιο Για την ανθρωπιστική κρίση Βέβαια είναι ντροπή και έσχος Ένας αριστερόν καταβολών άνθρωπος Να μιλάει για ανθρωπιστική κρίση Και να δείχνει την ελεημοσύνη του στο διπλανό του Όσο μάλλον να είσαι κυβέρνηση Και να δείχνει την ελεημοσύνη στους ψηφοφόρου σου Λέμε τώρα ρε, παιδί μου Οπότε λοιπόν κυρία μου και κυρία μου, μην περιμένεις τίποτε πια Δεν υπάρχει Τίποτε άλλο Από αυτό το οποίο α, Ανακράζαμε και πριν κανένα χρόνο περίπου Είμαστε μόνοι μας Από μονάχοι μας που λένε στην λαϊκή Και η επιβίωση πια Είναι προσωπική υπόθεση του καθενός yeah. Άλλοι επιβιώνουν Με την αξιοπρέπεια μπροστά Άλλοι τη βάζουν στην κολότσεπη Και πάνε και γίνονται μέλη και ψηφοφόροι μιας κατάστασης η οποία οδηγεί την Ελλάδα σε πιο βαθιά, σε πιο ε, μεγάλους βόθρους. Και εντάξει, πέρα από τις δηλώσεις του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος μας ξανάβαλε τη διαδικασία στις Ράγιες, καταλαβαίνεις τώρα τι καινούργιοι έργα θα παιχτούν, ε, έτσι... Η κυρία Μέρκελ μα είπε ότι ο κύριο Τσίπα λέει δεσμεύσει προσωπικά. Ούτε ευρώ δεν θα δοθεί ω ενίσχυση αν δεν ολοκληρωθεί η αξιολόγηση. Μάλιστα, αξιολογήστε μα. Αξιολογήστε μα, δε... αγάμε τώρα. Και μάλιστα και μα μίλησε και ο κύριο Σούλτς ο περήφανο κύριο Σούλτς και σύμαχώ σα πάνω απ' όλα και μα είπε ότι εκπληρώστε τι υποχρεώσει σα για να κλείσει η τρύπα των τριών δις, διότι αλλιώ πτοχεύσατε. Μα είπε ο κύριο Σούλτσ. Λες και δεν είμαι θα and... Τώρα δεν είμαι θα πτωχευμένη and... Είμαι θα ρε παιδί μου Ντουμπάι Άσε που και τους κοσμούς ο Σαμαράς Ο οποίος πήγε στην Ευρώπη στο λαϊκό κόμμα Είναι του λαϊκού κόμματος ο Σαμαράς Διότι λέει τέλειωσαν τα πλεονάσματά του Του Σαμαρά ναι όπως τα ακούς Παρακαλώ Ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Πέρασε, καλά λέει εδώ ο φίλο πέρασε παίζοντα, παίζοντα αυτοί. Λοιπόν, και τώρα πρέπει να του στείλουν καινούργιες ιστορίες με σαφήνια Να περάσει άλλο ένα τι ένα μισή, δύο μήνε και βάλε να παίζουν το θέατρό του. Εν τω μεταξύ πολύ σωστά παρατηρεί ο φίλος Οι λογαριασμοί έρχονται Φουσκωμένοι Ο άνεργος δεν έχει να πληρώσει Εντάξει περίμενε Περίμενε ανεργέ μου Την ίδια, Το ίδιο βέβαια δεν περιμένει Ούτε η ΔΕΗ Ούτε ο ΟΤΕ Ξέρω εγώ τι άλλες είπα Ούτε η εφορία Σου στέλνει λοιπόν Και σου κόβουν το ρεύμα Το τηλέφωνο σε, σου προσθέτουν Προς αυξήσει τους χώρους oh. Όπως βλέπεις Κανείς δεν περιμένει oh. Όπως ε, να δώσει παράσταση Όπως δίνει αυτή τη στιγμή Η αριστερά κυβέρνηση της Ελλάδος Με τους ε, εταίρους της Όπου είναι ομότιμο Και ισότιμο μέλος η άλλοι εδώ εντός Ελλάδος Αυτά τα δρεπανηφόρα Τα οποία υποτίθεται ότι είναι κοινωνικά αγαθά Σαν το ρεύμα ξέρω εγώ του τηλέφωνο Τι άλλο ας πούμε Shit. Δεν περιμένουν σου στέλνουν τηλεμητόμο κατευθείαν us... Αν είναι διαφορετική η πραγματικότητα παιδιά Πείτε μας, πάρτε μας ένα τηλέφωνο και πείτε μας 1,5 μήνα φάγαμε με τις ασάφειες και τα κόλπα Χθες αυτοί φάγαν τα χαβιάρια τους και βγάλανε λέει τώρα περιμένουμε λέει να μας στείλει καινούργια κόλπα ο Βαρουφάκης Αυτή είναι η κατάσταση Όποιος ε, ε, τη βλέπει διαφορετικά μάλλον... μάλλον... Δεν έχει καταράχτη στο μάτι, συμφέρον έχει, κάτι άλλο έχει. Έτσι μας είπε λοιπόν και ο φίλος σας ο Σούλτς Θα εκπληρώσετε τις υποχρεώσεις να κλείσετε την τρύπα αυτή γιατί είπαμε καινούργια, ξεχυλωμένη τρύπα τρία, διότι αλλιώς πτωχεύσατε. Τώρα δεν είμαστε πτωχευμένοι. Και φυσικά η κυρία Merkel, Μέρκελ, ναι, όχι Χέρκελ, Μέρκελ, λοιπόν, ενημέρωσε, προσέξτε παρακαλώ, Ρίξτε παρακαλώ <Κι> Ρίξτε στο φούρνο και με, την... με έξι <Κι> τα <Κι> Ναι, ναι. <Κι έπαιρ> <Κι έπαιρ> Α, δεν την είδα Δεν την είδα mm. Μάλιστα Μάλιστα Έγινε <laughs> Να είστε καλά Ξέρω εγώ φίλε τι θα γίνει Τι να σου πω Εκείνο που φαίνεται πάντως Εκτός και αν σκάσει το πράγμα Είναι ότι θα έχουνε Μία μεγάλη μερίδα του λαού, το οποίο θα το έχουν δημόσιου υπάλληλου να του δίνουν ένα κομμάτι ψωμί και θα έχουν και την υπόλοιπη μερίδα του λαού, τη μικρότερη, η οποία θα κάθεται και θα του δίνουν ένα πιάτο φαΐ Με αυτά τα κόλπα της ανθρωπιστικής κρίσης, όπως τη ανθρωπιστική κρίση, όπω την βαθύσαν. Δεν βλέπω τίποτα άλλο. Εσύ βλέπει τίποτα άλλο. Και βέβαια και στο δεύτερο κομμάτι ακόμα το συζητάνε. Να ψηφίσουν τον νόμο. Αν του το επιτρέψουν οι... οι εταίροι. Διότι ήταν λέει μονομερή κίνηση. Βλέπεις κάτι άλλο εσύ, βλέπεις δηλαδή καμία ε, δουλειά να γίνεται να πηγαίνει να βρίσκει μεροκάματο, κανένας οικοδόμος κανένας εργάτης, κανένας... Μαρακαλώ. <σέξε> <a> <σέξε> <σέξε> Ναι ναι. Όχι. وا, وا, ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι, φίλε, μην ακούς, πολύ σωστά παρατηρείς, μην ακούς το τζίπρα τώρα εδώ που κορώνεται μέσα στη Βουλή για ιστοτερική κατανάλωση. Αυτό ακριβώς είπαν οι Ευρωπαίοι χθε. Ότι θα τους στέλνει στις Βρυξέλλες κάθε απόφαση της κυβέρνησης και θα, μετά θα του λένε, κύριε έπαρχε, στην Ελλάδα προχώρα ή μην προχωρά. Αυτό ακριβώς έγινε χθε. Μην ακούς τώρα για ιστορική κατανάλωση που σηκώνεται ξέρω εγώ λέγει καμιά κουβέντα στο Σαμαρά όπου σου λέγα, έβαλε πήγε στο λαϊκό κόμμα δεν γίνεται μην πάει ο Σαμαράς τώρα στο λαϊκό κόμμα που είναι λαϊκό και έβαλε το σκοσμό στην Ευρώπη ότι του, του φάγανε τα πλεονάσματα ο Τσίπρας και η παρέα τους σε παρακαλώ και όμως αγαπητέ μου το πρόβλημα ξέρεις ποιο είναι ότι ακόμη τους κοιτάμε και τους ακούμε το ουσιαστικό πρόβλημα αυτό είναι Κανένα άλλο Χωρισμένοι ακόμη σε γαλαζοπράσινες Ροζ, κίτρινες, μοβ ε, Μαύρες στρούγκες Τους ακούμε Μας φτύνουν μέσα από το τηλεοπτικό γυαλί Ροχάλες μας ρίχνουν Και λέμε όπα Τι έγινε έπιασε ψηλή βροχή Δημητρούλα μου πως τη λένε Μικρή Παρακαλώ 20 -20. Καλώς να σου πω κάτι, αρχίζω και υποψιάζομαι ότι με δουλεύεις κυβερνητικά. Δεν έφτασε ο, διορισμ... ο διορισμός, μου δεν έφτασε. Ναι μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Μ' αρέσει. ξέρεις τι μ' αρέσει σε σένα, που με βάζει στη θέση μου. Επίσης, επίσης μ' αρέσει περισσότερο που είσαι και κυβέρνηση <laughs> ναι προχώρα, μα γι' αυτό μ' αρέσει ντε μ' αιχιόμπ μηγάνει μα για για ένας κυβερνητικός θα με πνίξεις <laughs> μ' αρέσει, όταν με παίρνουν κυβερνητικοί <laughs> μ' αρέσει <laughs> τι ωρίες ρε <αρέσει>, μου λέει <laughs> δεν δώσαμε αύξηση στους ΔΕΙΤΖΙΔΕΣ <laughs> δεν τους δώσαμε τροφία δεν θα προσλάβουμε τις καθαρίστες. αυτό είναι θα. Είναι θα. Μ' αρέσει, Μ αρέσει να με φέρουν κυβερνητικοί. Τρελαίνομαι. Τρελαίνομαι. Αυτό δείχνει και ότι... το εύρο ε, τη νόηση που έχουν κάποιοι άνθρωποι και δεν είναι ούτε μικρόνοοι ούτε βλάκες Σαν την πλειοψηφία θα έλεγα κάποιον. Λοιπόν. Τι σου λέγα ά! Λοιπόν. Τι σου λέγανε, ναι. Πήγε η Μέρκελ και ενημέρωσε το Γερμανικό Κοινοβούλιο Ότι ο Τσίπρας θα μεταβεί στο Βερολίνο τη Δευτέρα Λέγοντας το εξής Θα έρθει ο κύριος Τσίπρας παιδιά για να μιλήσουμε Και ίσως και να συζητήσουμε Λοιπόν Και εν μεταξύ γέλασαν οι Γερμανοί μέσα Γιατί έχουν και ναι, τι καταλαβαίνουν τις ηρωνίες Κατάλαβες Κατάλαβες καταλαβα... Η κυρία Μέρκελε Ηρωνεύτηκε τον κύριο Τσίπρα Λέξι μου στο ξαναλέμε, είσαι 40 χρονών. Λοιπόν, λέμε τώρα, μην θα πούμε το παραμύθι τώρα. Καλού. Λοιπόν, βέβαια, αυτή τη στιγμή όλα τα προπαγανδιστικά έντυπα του ΣΥΡΙΖΑ έπρεπε να ορμήσουν σε αυτή την αλίτισσα διότι για αλίτισσα πρόκειται μίσταρνο όργανο του Τέταρτου Ράιχ και να τις ε, κάνουν μια φοβερή επίθεση σήμερα διότι ο κύριος Τσίπρας δεν είναι ζώο έτσι είναι ο Πρωθυπουργό της Ελλάδας μετάλαβες ίσως συζητήσει με τον κύριο Τσίπρα θα πάει σίγουρα για να μιλήσει, προσέξτε Λες και θα πάει στο ζωολογικό κήπο η κυρία Μέρκελ Και θα φωνάζει στη Μαϊμού Να μιλήσει στη Μαϊμού Γιατί με το, με το ζώο μιλάς, με τον άνθρωπο συζητάς Αυτή ήταν μια βαριά προσβολή Κυρία μου και κυρία μου απέναντι στο πρόσωπο του κυρίου Τσίπρα Από αυτό το, το χιτλερικό γουρούνι Να το πω έτσι Ναζιστικό ζώο συγνώμη αγαπητά μου ζώα Δεν βρίσκω αλλά προς το πρόσωπο Του κυρίου Τσίπρα Σήμερα λοιπόν σύσομος ο τύπος Και ειδικά Ο προπαγανδιστικός ε, Του ΣΥΡΙΖΑ λέγε με Αυγιανή Λοιπόν έπρεπε να τις κάνουν Επίθεση της κυρίας Διότι φυσικά δεν είναι κυρία έτσι Κατ' δεν είναι κυρία Σε αυτό το τέταρτο Ράιχ Λοιπόν Εντάξει οι... τα καθήκια της Γερμανικής Βουλής τι είναι λοιπόν Ή εκεί οι στρατάρχες του τέταρτου Ράιχ Λοιπόν Έπρεπε σήμερα σήμερα που μιλάμε από αυτή την κουβέντα της κυρίας αυτής Κυρίας λέμε τώρα Στην Ελλάδα Όλα τα έντυπα Μα όλα τα έντυπα Και όχι μόνο επαναλαμβάνω και τονίζω Τα του ΣΥΡΙΖΑ Τα προπαγανδιστικά Έπρεπε να τις επιτεθούνε Να την ξεσκίσουνε και να, και να τις πούνε ότι εμείς πρωθυπουργό έχουμε άνθρωπο Δεν έχουμε πίθηκο πρωθυπουργό Είπαμε Άσχετα να με τις πολιτικές ή όχι Λοιπόν Είναι, δια, είναι εντελώς διαφορετικό Να σε ηρωνεύεται Και να σε καθυβρίζει Το απίθανο μιστάρνο τσογλάνι Του Τέταρτου Ράιχ Όπως και αν λέγεται αυτό Σούλτς, Μούλτς, Μέρκελ, Σόιμπλε αλλά τελικά καταντήσαμε να είμαστε τόσο υποτακτικοί Πρόσεξε Που δεν τολμάμε να το κάνουμε και αυτό Παρακαλώ <μήλεια> ναι. <μήλεια> ναι, ναι, ναι. <μήλεια> ναι Ναι, ναι, ναι, ναι ναι ναι Σωστά Σωστά παρατηρεί ότι λέει Κροαντής εδώ Πού είναι οι βουλευτές Του Ντάι Λίνκε που είχαν που ειχαν ερθει στην Ελλάδα Και κατέβαιναν με τον Τζίπρα στις πορείες Να τις, να τις γέλαγαν κι αυτοί Με την ηρωνία αυτής της χοντρόπετσες κουράδας που λέγεται Μέρκελ λοιπόν που είσαστε σήμερα σήμερα έπρεπε, έπρεπε να βοούν οι τηλεοράσεις έπρεπε να βοούν ε, τα πρωτοσέλιδα για την επίθεση που δέχτηκε ο Έλληνας Πρωθυπουργός από αυτό το άθυρμα το κατασκεύασμα βόθρου που λέγεται Μέρκελ το Τένταρτο Ράιχ όμως αυτοί είστε τελικά είστε δουλοπρεπείς εθελόδουλοι και ευρόδουλοι οι οποίοι δεν οροδείτε προουδενώς για την κονόμα σας. Αυτοί είστε τελικά, τίποτα άλλο. Και έρχομαι ως μοναδική φωνή αυτή τη στιγμή να τον υποστηρίξω εγώ τον Τσίπρα. Για να δούμε πού είναι οι βουλευτές του, πού είναι οι εφημερίδες του, πού είναι οι δημοκρατικές εφημερίδες, πού είναι τα, τα, τα κολοκάναλά σας. Κατάλαβες μεγάλε, εδώ είναι προσβολή. Και πρέπει, έπρεπε να έχουν αντιδράσει ήδη. Είδες κανέναν να αντιδρά. Όχι φυσικά. Τουρλωμένο τον έχουν τον ποπά. Οι εθελόδουλοι, ευρόδουλοι οι οποίοι είναι εντεταλμένοι για την, απόλυτη, για την ολοκληρωτική διάλυση αυτής της χώρας. Πάρα καλό. <σσε> <σσε> <σσε> Ναι, ναι, ναι. Ευχαριστώ πολύ. Έχει δίκιο κύριε Δηλακράντη. Επίσης ο κύριος Τσίπρας θα έπρεπε να, να, να αρνηθεί, να το, Όχι να το αναβάλει, να αρνηθεί να ταξιδέψει τη Δευτέρα. Διότι δεν πηγαίνει να μιλήσει με την κυρία αυτή. Κυρία, λέμε τώρα, πηγαίνει για να συζητήσει. Αυτό ήταν ο σκοπό του. Από τη στιγμή που τον προσβάλλουν και δεν είναι καλοδεχούμενος έπρεπε να αρνηθεί. Να το πει: Δεν έρχομαι τέλο να τραβήξει τη γραμμή. Αλλά το κάνει, όχι. Απ' τη μία λοιπόν φτάσαμε στο σημείο Αλέξη μου, γιατί σου είπα και στο λέω ότι όπως την καταλαβαίνουμε εμείς την αλήθεια και την αξιοπρέπεια είναι αδιαπραγμάτευτη και εμείς θα σε υποστηρίξουμε εγώ δηλαδή θα σε υποστηρίξω τη στιγμή που σε προσβάλλουν αυτά τα ζώα δεν νομίζω κανένας από αυτούς που σε γλύφουν για να οικονομήσουν ή τους βολεμένου να βγει να σε υποστηρίξει για να δούμε ποια έντυπα και, και ποια κανάλια θα βγουν το τσίμπισαν έστω weiß, Όχι ]лин. ότι δεν το τσίμπησαν. Θα βγουν να σε υποστηρίξουν Για τη βαριά προσβολή την οποία εδέχτηκες Από αυτό το... Τι άλλες λέξεις να βρω Για αυτό το γουρουνοειδές Το οποίο φέρει το όνομα Μέρκελ Οπότε κυρία μου και κυρία μου Να φύγουμε Από αυτή την προσβολή Ό,τι τα να πούμε το είπαμε Και αναμένουμε να δούμε ποιοι Θα... Θα, υποστηρί... θα υποστηρίξουν Πώς να το Και θα βάλουν τα στήθια τους μπροστά Για την προσβολή αυτή Τέλος πάντων Πάντως, ε... Εκείνο που έχει σημασία Όπως λέγαμε Είναι ότι δεν, αλα... δεν έχει αλλάξει τίποτε Δεν μπορούν να χαράξουν Ούτε οικονομική πολιτική Δεν έχουν το μυαλό να το κάνουν Πέρα από τις εντολές που έχουν Οπότε η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης Είναι δώσει ό,τι έχεις μπάμπα. Καλία κύριε είναι σαν τα παιδιά στο μετρό εκεί. Καλία κύριε πάρτε ένα πακέτο χερτομάντιλα ε, Δεν έχω τα ματάκια μου Δεν έχω τα χεράκια μου Αυτή είναι η οικονομική τους πολιτική Τέσσερα εκατομμύρια οφηλέτες του δημοσίου Καλούνται μέχρι τις 27 Μαρτίου Να πληρώσουν χρέη Για να γλιτώσουν τα πρόστιμα Παρακαλάνε τον κόσμο Δώστε ό,τι έχετε Παρακαλώ Δεν είπα, ποτέ δεν είπαμε ότι μας φταίνει ξένη Να σε καλά Να σε καλά Να, σε καλά. να σε καλά φίλε μου Δεν μπορώ, ειλικρινά ξέρεις ότι δεν κόβω εγώ σκέψεις ανθρώπων Αλλά ε, Και μέσα από εδώ δεν είπαμε ποτέ ότι μας φταίνει ξένη Έχουμε πει πολλά εκατομμύρια φορές την άποψή μα Αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση με... με αυτά που μου είπες εντάξει τώρα καταλαβαίνεις το λόγο που δεν τα λέω έτσι I can't, I can't καταλαβαίνεις το λόγο που δεν τα λέω I can't, I can't, I can't. το ότι έχεις δίκιο το τονίζω ας μείνει μεταξύ μας το δίκιο συμφωνώ απόλυτα μαζί σου οπότε η, επαιτία, επ, επ, επ, επ, επ, η, η, η η οικονομική επέτη είναι η η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης δώσε καλεμπάρμπα ό,τι έχεις και το θέμα είναι το εξή. άντε σου λέω εγώ ότι κάποιος έχει αυτός που δεν έχει τι να σου δώσει κυρία μου δεν είναι Eurogroup εδώ και Brussels Group να κάνει ένα μήνα ενάμιση υπομονή και θέατρο καταλαβαίνεις εσύ δεν θα κάνεις υπομονή κυρία όπως σε λένε το οικονομικό εκεί θα στείλει το, το χάρτη με προσαυξημένα τα έτσι δεν είναι κυρία ναι ευχαριστώ Λοιπόν, οι πολιτικοί από το πρώτο μνημόνιο κατάφεραν μεγάλα πράγματα, κυρία μου και κυρία μου. Κατάφεραν να αυξηθεί η φορολογία των μεσαίων και χαμηλών στρωμάτων κατά 338%. Όπω σα το λέμε. Λοιπόν, ενώ για την elite, αυτή που κατηγοράει και ο Σόιμπλε, και ο... θα κυνήγαγε και ο ΣΥΡΙΖΑ, μόνο 9%. Θέλει αυτό να στο πούμε αναλυτικά, Πολύ ευχαρίστω, δεν έχουμε πρόβλημα. Έγινε μελέτη λοιπόν, η οποία δείχνει πω οι μεταρρυθμίσει στην Ελλάδα. Τους μοναδικούς που διέλυσαν είναι οι μικρομεσαίοι και δεν χρειάζονταν καμία μελέτη. Τη μελέτη αυτή τη βλέπουμε καθημερινά στην πράξη γύρω μας εδώ και πέντε χρόνια όλοι. Ποιοι διαλύθηκαν, ποιοι ξεσκίστηκαν, ποιοι οδηγήθηκαν στην κιλοτίνα και ποιον ο Οπότε λοιπόν οι μεταρρυθμίσεις αυτές οι οποίες επέβαλαν οι κατακτητές και υλοποίησαν οι γερμανοτσολιάδες εδώ καλαζοπράσινοι στρούγγι Και συνεχίζουν τούτη και εδώ Είναι να φέρουν την απόλυτη φτώχεια Οπότε λοιπόν Κυρία μου και κυρία μου Και προσέξτε Αυτή τη μελέτη δεν την έκανε κανένας Έλληνας Ή ξέρω εγώ να πεις Κανασυριζέος λέμε τώρα Την έκανε ε, Η γερμανική Die Welt Η οποία Δίνει τα στοιχεία Τα απόλυτα στοιχεία Τα απόλυτα στοιχεία για το πως ξεσκίστηκε αυτή η μικρομεσαία ε, τάξη, η οποία ήταν και ο πνεύμονας ουσιαστικά της οικονομίας τόσα χρόνια. Και αυτό και μόνο δείχνει τους σκοπούς, τους απότερους σκοπούς που έχουν όλα αυτά, τα αθήρματα που δημιούργησαν και υλοποιούν το τέταρτο Ράιχ που καλείται και η ΕΕ. Οπότε λοιπόν, παρακαλώ, μπορείστε. Έχεις γερμανικά εσύ Τι μιλάς τότε Τι μιλάς να μου Πήγε να μας γερμανικά να βρει κανένα με ρουκάμα το αύριο Τι άστα τάλα Μάλλον βρες καμιά κουκούλα Δεν χρειάζεται να μιλάς Έλα Δεν χρειάζεται, τσάπα θα με φορέσεις στο μυκούλα Δεν χρειάζεται, γραβάτα χρειάζεται Γραβάτα, γραβάτα Ναι Ναι, έλα, γεια Έλα, αουφίντερζεν Για πες, έλα πάμε Έλα κύριε τηλεακροατή μου Αουφίντερζεν Λοιπόν, όχι δεν μου είπε αυτό ο φίλος τηλεακροατής μου είπε κάτι ιστορία σεξουαλικού περιεχομένου τη οποία δεν μπορώ να πω μου τώρα. Μην με σπρώχνετε μη κι εσεί να. Αμαν, τι τηλεαγροάτε είστε εσεί. Πάντως εκείνο που έχει σημασία μεγάλε είναι ότι εδώ μέσα θα χορτάσεις μιλάμε, θα χορτάσει, θα σου πληρώσουν οι Το νίκη, το ρεύμα, τι άλλε υποχρεώσει, την εφορία, θα έχει μεροκάματο. Δε ξεκίνησαν οι δημοσκοπήσεις πάνω από 40% Σύριζα, 21% Δημοκρατία το 52% των πολιτών είναι υπέρ του δημοψηφίσματο και άλλε τέτοια σαλούπε. Φάτε μάτια ψάρια. Λοιπόν, αυτά, επαναλαμβάνω. Συμβαίνουν σε κοινωνίε όπου υπάρχει ο λίγο απολίγδα. Εδώ δεν υπάρχει τίποτα, υπάρχει μόνο φένεστε, υπάρχει μόνο θέατρο. Λοιπόν, οπότε. Αλλά είπαμε τι να κάνουμε Αυτή την τηλεοπτική δημοκρατία Έχομεν και κυρία μου και κυρία μου Τι, τι έγινε ρε παιδί μου; Ο υπουργός τσιρώνης Ο οικολόγος Ο υπουργός με το πριόνι είναι αυτός Αυτός που είπε βάλτε μπροστά στις σκουριές και κόψτε ε, Το δάσος Κρίμα το τσαμένο Έχει δεμένα τα χέρια του Όσον αφορά τι σκουριές Γιατί οι προηγούμενε κυβερνήσεις έφτιαξαν νόμους που επιτρέπουν την καταστροφή Α το τσαμένο, το οικολόγο Τι έπαθε Είναι υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ αυτό τώρα Μεγάλε κοίταξε Θα σου ξαναπώ Ορίστε παρακαλώ Ορίστε Ναι Το είχα πει ναι Ναι Ναι ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι κυρία μου, το είχα πει. Είχα πει πολύ πριν τι εκλογέ. Από τη στιγμή που θα σα καλύπτει. Ο νόμος θα λέει αυτό, τι θα κάνετε. Το μόνο που μπορείτε να κάνετε είναι να καταργήσετε τον νόμο. Να θα τα αποτελέσματα λοιπόν. Ο ένας με τις αυξήσει τη ΔΕΗ του λέει η Ραέα παράτα μας αυτά λέει ο νόμος Ο οικολόγο, υπουργό με το πριόνι, λέει το Τσαμένο, τι να κάνω εγώ, η κακή προηγούμενη. Ψηφίσαν τους νόμους Οπότε επαναλαμβάνουμε εμείς Προς όλο αυτό το θείασο που το παίζουν υπουργοί Δημοκράτες Υπέρ του λαού Καταργήστε τους 500 μνημονιακούς νόμους Και τις 6-7 τροπολογίες Καταργήστε τους Για να μην... Γιατί, γιατί τους κρατάτε αυτή τη στιγμή Να για το λόγο που είπε Το οικολόγο υπουργό με το πριόνι Το τσιρώνι Είπε Τι να κάνω παιδιά Ακόψουμε και 300 στρέματα δάσος. Εντάξει, μπορεί να είμαι οικολόγο. αλλά αυτό, αυτό ψήφισαν οι κακοί προηγούμενοι. Έτσι θα πάμε από εδώ και πέρα. Και το χάσμα θα βαθαίνει. Η δυστυχία θα μεγαλώνει. Η ανεργία ήδη μεγαλώνει. Οπότε μεγάλε, περίμενε τώρα εσύ την καινούργια πιστολή που θα στείλει ο Βαρουφάκη με τις αφήνειες για να το μεροκάματο. Ορίστε. Όχι, okay, απ' τη στιγμή που θα... Δεν είναι... Α, ναι, ναι, ναι... Ναι, ναι, ναι, ναι σωστά... Σωστά, σωστά... Σωστά, σωστά. Ναι, σωστά Γι'αβολ, γι'αβολ! Με πήρε εδώ, κάνει ταχύριθμα μαθήματα γερμανικής ένα τηλεακροατής και μου λέει, η κατάργηση είναι μονομερής πράξη, κατάργηση των νόμων Γι'αβολ, γι'αβολ, χερ κομμαντάντ Παρακαλώ Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Ένα έτερο τηλεκροατήσο ονομάζει μάγκα τον προηγούμενο τηλεακροατή λοιπόν, διότι από τη στιγμή που είπαν χθε ότι οι πολιτικές αποφάσεις θα πηγαίνουν πρώτα στο Brussels Group και μετά θα γυρνάνε στον έπαρχο εδώ όπως και αν λέγεται, κυβέρνηση, ποιο νόμου να καταργήσουν, Βλέπεις αγαπημένα μου τηλεακροατή και αγαπημένη μου τηλεακροάτρια ότι σε αυτά δεν δίνει σημασία κανένα μα κανένας αυτά όμως είναι και η λύση του προβλήματος ανέδινε σημασία στα λεγόμενά τους my παρακαλώ my καλώς τους ναι ακριβώς ακριβώς να είσαι καλά φίλε Έτσι Να σε καλά φίλε Μου λέει εδώ ένας φίλος τηλεακρότης Αυτή η ιστορία μου λέει μου θυμίζει Τους Εβραίους πριν τους οδηγήσουν στο θάλαμο αερίων Που τους έδιναν ένα σαπουνάκι και μια πετσέτα God. Το ίδιο μας κάνουν και μας αυτή τη στιγμή Αλλά μου συμπλήρωσε και κάτι Να έχουν υπόψη του και οι εντόπιοι ότι κάποιοι που γλιτώσαν οι Εβραίοι οι υπόλοιποι μετά έψαξαν και τους βρήκαν έναν έναν και τους τσάκισαν αυτούς. <Τι> Τέλος πάντων αγαπητέ μου και αγαπητοί μου η, η ουσία είναι μία ότι με όλη, με όλη αυτή την παράσταση ο, άμα, άμα δεν βγάλεις το κομματικό κομμάτι από τον εγκέφαλό σου εντάξει αυτή όχι η χώρα η ανθρώπινη οντότητα Εδώ η υπόσταση στην Ελλάδα Προκοπή δεν πρόκειται να δει. Περίμενε τώρα τις αφήνειες του Βαρουφάκη Και άλλα διάφορα τέτοια Και έχει υπουργού τύπου Τσιρόνι Και ξέρω εγώ Οπότε κυρία μου και κυρία μου ε, Να σου τονίσω ότι εμείς Στον τοίχο αυτά τα κάνουμε Ρεπορτάζ κάθε μέρα Τα κάνουμε ρεπορτάζ οπότε αν δεν βαριέσαι και δες τα αναλυτικά Και τεκμηριωμένα Παράδειγμα για αυτό το Μάρσαλ το γερμανικό Μπορείς να το δεις Τι ακριβώς είναι Οπότε α, έχουμε και το τί Την 25η Μαρτί Ο κύριος Τσίπρας θα μιλήσει στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Με θέμα Η ελληνική επαράσταση ω Ευρωπαϊκό γεγονό. Λοιπόν! Όπω μάθουμε επειδή Ο κομματικός αρχηγός δεν επιτρέπεται να βρίσκεται στο έδρανο Πανεπιστημίου Προσέξτε παρά μόνο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ως θεσμός έτσι ο μοναδικός ο οποίος είχε μιλήσει ως πολιτικός πλέμε τώρα, σε πανεπιστήμιο ανήμερα εθνικής γιορτής ήταν ο Γιώργιος Παπαδόπουλος ναι απειχούνδας αλλά θα μιλήσει με λέξεις, προσέξτε η ελληνική επανάσταση ως ευρωπαϊκό γεγονός κατάλαβες τώρα έτσι Παρακαλώ Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, 네 την 네네네네네 την 네네 και 네네네네네 θα θα έχει πολύ φαΐ Για το τι και πως θα στρεβλώσουν τα γεγονότα Και τα, τι θα, του, θα τον βάλουν να πει Για να φαίνεται και γλύψιμο προς τους Ευρωπαίους Οπότε μεγάλη την περιμένουμε με αγωνία Θα την κάνουμε Σου λέω φέτες Ανάλυση κανονική Πάντως τι έχουμε εδώ για να δούμε κάτι άλλο Έχουμε καλό στην έφι. Καλό στην έφι, Λοιπόν γεια σου και σένα Εφη Δώσε ότι έχεις μπάρμπα έτσι είναι αλλά ο μπάρμπα είναι σε κόμμα, λέει. Έφη δεν αντιδρά. Άρα θα πάρουν τα τρία του μπάρμπα. Αμάρε έφυγε, αμάρε έφυγε λοιπόν. Άντε, να το κλείσουμε δυσάρεστα το θέμα. 58 ετών, σήμερα το πρωί, σάλταρε από τον τέταρτο όροφο στον Ευαγγελισμό. Δεν ήταν ούτε ασθενή, ούτε εργαζόταν εκεί. Πήγε και σάλταρε στο κενό, λόγω ερωτικών προβλημάτων. Έτσι θα μα έλεγε ο Μπουμπούκο και ο έτσι δεν θα μας έλεγε Οι Γεγονός είναι ότι χάσαμε άλλη μια Ελληνίδα σήμερα ε, Αυτό είναι το γεγονός Και θα, εμείς θα, περι, δεν θα κάνουμε τίποτα άλλο, Θα περιμένουμε τώρα ε, Τις ιστορίες με τον ε, Να στείλει ο Βαρούφάκης Άντιας ακούσουμε ένα ωραίο τραγούδι Και να επιστρέψουμε ε, Να την κλείσουμε την ιστορία να σανεύω κράτα με Τους άνθρωπους να πλανεύω Στο Θεό να γειτονεύω Την ψυχή μου πέλεκισα Ξυλοκόπη και μάθησα Δίχως δρόσερο Ψυχοι μου πελεκύσαν, ξυλοκόπη και μ' αφήσαν, δίχως δρόσε ρολε. Ποταμάκι κύλα κύλα, πίλα, τα πύλα, κύλα, στην καρδιά μου απ' τα χίλια, χίλια, το κοινά στα χίλια, χίλια να δαγκώ βαρέ της αγάπης, βαρέ, τα γλυκά, τα μίλα κιλά, το ταμάχι, χίλα, χίλα σαν νεμό κρατάμε σαν βούλη να ειδήσω τους αγγέλους να μεθύσω τα παιδιά πετροβολήσα τα φτερά μου και μ' αφήσα δίχως γάλαν ουρανό. τα παιδιά Φερά μου και μάθησαν. Δίχω γαλάζια νε. Ποταμάχι, κύλα, κύλα. ποτιζετα. Τι ζέτα φύλλα κύλα Στην καρδιά μου πες το Αυτά τέλος Κυρίες μου και κύριοι Πολλές ευχαριστίες για την τιμή που κάνετε Να ακούτε αυτή την εκπομπή Και ευχόμεθα να είσαστε Πάντοτε πάρα πάρα πολύ καλά saw... Γεια σας και χαρά σας 101,5 FM Stereo.